Τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα, ο δικαστής κι ο δικάστης το νόμο μα εγώ είμαι οι ξένοι όμπρε κι αυτοίς που με ξεχάσανε κι αυτοί που με δικάσανε πίνουν το αίμα μου ψαν η Μέλινα Μερκούρη, τίτλο του τραγουδιού Ο δικαστή. Επειδή είναι και τη Μοδό. Ε, ναι, εντάξει, έτσι κάπω. Που έχει ο δικαστή στο νόμο και επειδή όλοι συζητάμε για το δικαστή, για τη δικαστήνα, το δικαστήριο και τι ποινέ, έχουμε γίνει και λίγο δικηγόροι. Επλέον. πλέον. Μη... Επειδή έχουμε γίνει κατά καιρού, εγκληματιολόγοι. Τα πάντα γίνει γιατί. Σεισμολόγοι. Πανεπιστήμονε. Μόνο οι ταξιτζίδε. Σαν του Κίμονε. Μπράβο. Mm. Οπότε είπαμε να το ξεκινήσουμε έτσι λίγο χαλαρά, γιατί ο Μήκο Τωράκη έβγαλε και μια ανακοίνωση για τη δίκη τη Χρυσή Αυγή, στην οποία θα έρθουμε σε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Ή, περιμένουμε πάλι τι ποινέ και σήμερα. Ε, μ, τις ποινές, όχι ναι, τι ποινέ. Ναι, όχι, αν αναστολή ή όχι. Αλλά μπορεί και τη Δευτέρα, είπανε λίγο. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Θα τραβήξει λίγο. Εντάξει, δεν αγαπάει Περιμένουμε. περιμένουμε. Μετά την πρώτη ανακοίνωση των ποινών, χθε άρχισαν και οι, οι προβληματισμοί, κάποιε αμφιβολίε. Ε, ένα κλίμα όχι και τόσο χαράς Γιατί δεν είναι και πολύ μεγάλε οι ποινές Όχι, ίσα ίσα με καλές διαγωγές και τα διαγωγές Αυτά είναι ούτε πέντε χρόνια Δι... Πέντε, ναι. πολλά λες Αυτό λέω. Ίσα ούτε. που θα, θα γράψουμε τι, Θα γράψει η κάμερα ή αύριο ή τη Δευτέρα Τα πλάνα το να μπαίνουν πλά. μέσα Αν βάλεις και 18 μήνο που κάνανε μέσα Έχουμε Που κά, αφαιρείται, ναι, ναι, ναι. οπότε μιλάμε σε τρία χρονάκια ε, ναι, σύμφωνα με όλα αυτά που προβλέπουν οι νόμοι, οι διατάξεις και όλα τα υπόλοιπα Για αυτές τις ποινές μίλησε σήμερα το πρωί ο ένας εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής Τους καλούς, όλοι ήταν καλοι βέβαια γιατί έδωσαν μια τεράστια μάχη εκεί Και έχει αφήσει και ιστορία και έχει γράψει ιστορία αυτή η μάχη Είναι ο Κώστας Παπαδάκης, ε, είναι ο δικηγόρος των ε, Αιγυπτίων όπως λέμε των Ψαράδων και εργατών, των Παπαδάκη. Κύριε Παυλόπουλε, όσον αφορά το Διευθυντήριο, οι ποινέ βρίσκονται πολύ κοντά στο ανώτατο όριο τη ποινή του ποινικού κώδικα. Επιβλήθηκε ποινή 13 ετών, το ανώτατο όριο είναι 15. Ναι. Ωστόσο, για του άλλου κατηγορουμένους θεωρώ ότι επιβλήθηκαν υπερβολικά χαμηλέ ποινέ, αναντίστοιχε ναι. με τι πράξει για τι οποίε καταδικάστηκαν, ναι. με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνο, μετά από μια πολύχρονη, πολυπρόσωπη δίκη, Δεκάδες κατηγορούμενοι ανάμεσα στους οποίους όλα τα στελέχη της χρυσή αυγή πλην του Διευθυντηρίου Μιλάτε για εκείνους που κατηγορούνται Η συνεργή της δολοφονίας, για τη δολοφονίας κατηγόνοντα... του Παύλου Φίσα ναι. Και οι παραλίγο δολοφόνοι του Αιγύπτιου ψαρά να αφαιθούν ελεύθεροι Και να παραδοθούν στην ατιμορυσία mm -hmm. Θα σας πω ένα πράγμα Σκεφτείτε αν θα αισθανόσασταν δικαιωμένο κύριε Παυλόπουλε Ένετε άνθρωποι οι οποίοι τη νύχτα χωρί να του έχετε κάνει τίποτα ενώ και μου πήγα να σας ανοίξουν το κεφάλι χτυπότα σας με σιδερένιο λωστού και σας άνοιξαν το σαγόνι στα δύο και είναι μέλη εγκληματική οργάνωσης, σαν μια ποινή 7 ετών για τέσσερις από αυτούς που δεν έχουν πάει ούτε μία μέρα προφυλάκηση μέχρι σήμερα. Θα σας έκανε να αισθάνεστε δικαιωμένο. Στον άκρη Παύλοπουλο, είπα Παπαδάκι, ε, πειρασμένο από το όνομα του Δικηγόρου. Ο κόσμο Παπαδάκι είναι ο δικηγόροι μίσιο στον Ακηπαρόπουλο Όπεν. Στο ε, περιγράφει ακριβώ πώ νιώθουν και πώ αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη ποινή. Και μέσα στην περιγραφή έχει και τι ακριβώ έγινε με του Αιγύπτιους οι οποίοι μένανε εκεί στο πέραμα, νομίζω και σε μια ταράτσα κοιμόντουσαν, ήταν ψιλό καλοκαίρι. Όχι και μέσα στο σπίτι, ναι. Και πώ μπήκανε μέσα με σιδρολωστού και πώ αρχίζουν να χτυπάνε του ανθρώπου. Ναι. Που σημαίνει χτυπά για να σκοτώσει εκεί κανονικά. Ε, τώρα, ναι. Ενώ κοιμόντουσαν οι άλλοι και. Και τι είναι αυτό που μπορεί κάποιο να οπλίσει με σιδηρολωστό και να πάει ενώ κοιμάται ο άλλο να του σπάσει το κεφάλι. Τι εννοεί, τι είναι αυτό. Μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Πολύ καλά, ξέρω πολύ καλά, αλλά. Και τι έχει μέσα του κάποιο ώστε να ξυπνήσει, να το στήσει, να το οργανώσει, να ξέρει ποιοι είναι αυτοί και να πάει εκεί να το κάνει αυτό. Μη ανθρωπισμό. Ε, ναι. Βάλε ό,τι θε μέσα εκεί. Έκανε και μια σύγκριση ο δικηγόρο τη πολιτική αγωγή, ο Κώστα Παπαδάκη, αμέσω μετά. Κύριε Παπαδάκη, φανταζόμαστε ότι και ο εντολέα σα. Έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, έτσι και την, ε, την απογοήτευσή του. Μα ήδη σκεφτόμαστε, βεβαίω και έχει εκφράσει την απογοήτευσή του, διότι όταν για μια τόσο αποτρόπαιη πράξη επιβάλλεται τόσο χαμηλή ποινή, τελικά οι φυλακέ για ποιον είναι, για την καθαρίστρια που έκανε ένα πλαστό απολυτήριο δημοτικού για να πιάσει δουλειά, ή για του κατηγορουμένου του άλλου άκρου που γεμίζουν τι φυλακές μια ζωή. Ε, Προφανώ. Το θέμα μας το και και η μας είναι η καθαρίστρια η ακροάτριά μα είναι ασφαλό προ η δασκάλα δεν είναι οτι παίζει... οτι με το ψυχοδόμιο. Δεν παίζει όμω. Όχι. Έπαιξε. έπαιξε νομίζω χθε. Okay. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τώρα ε, αυτό είναι που, οι συγκρίσει αυτέ που γίνονται είναι πολύ σωστέ και είναι πολύ φυσιολογικέ. Θα σου διαβάσω δύο πράγματα. Το ένα είναι Σπύρο Δαπέργολα. Ο γνωστό αναρχικό. Να, ναι. Μορφή τον, ε, του χώρου. Έγραψε κάτι χθε στο Facebook και λέει: Μερικέ συγκρίσει. Ο μαζιότη χωρί να έχει χύσει αίμα έφαγε σόβια. Κοστιδιάρι 13 χρόνια. Τη συνωμοσία Πυρήνων τη Φωτιά χωρί νεκρό έβγαλαν άπειρα χρόνια μέσα αντίστοιχα. Ο Θεοφίλου που οθώθηκε έκατσε μέσα πεντέμιση χρόνια. οθώθηκε Ο Θεοφίλου. Ο Σίμο Εισίδη ακόμη χειρότερα. Ο Μιχαλαιολιάκο δεν θα φτάσει στα πέντε. Η Καθαρίστρα με το πλαστό πτυχίο έφαγε δέκα χρόνια. Η Ζαρούλια έξι. Κάνει κάποιε ωραίε συγκρίσει και έχουν ένα νόημα όλα αυτά. Η Ριάννα έβγαλε ένα χρόνο φυλακή. Ο Μίχο ούτε μέσα. Τίποτα. Για την απόπειρα ανθρωπονία στου Αιγύπου του Τσαράδε, οι χυσαγή τη έφανα 3 χρόνια. Για τα σπασμένα τζάμια στα ιδιώδια του κιάτου, τα μέλη του ουβήκον έφαν 3,5 χρόνια. Ωραία συγκρινσότ.0. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. όλο αυτό. Καλώ η εγκληματική οργάνωση, όλα αυτά σωστά. Και για την απόπηρα αλυστήσια στο Βελβεντό, απόπειρα αλυστή, οι 320 είκοσι άχρηνοι αν 16 χρόνια. Θυμάσαι την περιπέτεια βέβαια, του, βέβαια. του Ρωμανού και μετά παιδιά, από τα εφετία ναι. και, και και που του είχαμε στηρίξει. Αυτά από το Σπύρο Δαπέργολα. Τώρα, οι δικηγόροι του Πάμε, ναι. των αφισοκολητών, το αφισοκολητών που λέει και ο Νίκος Παπάς, το, του Πάμε. Έβγαλαν και αυτή μια ανακοίνωση, η οποία λέει «Η απόφαση του Δικαστηρίου για την επιβολή των ποινών στους κατηγορούμενους ναζιστές εγκληματίες της Χρυσής Αυγής είναι με τη βαρύτητα των πράξεων για τις οποίες τους καταδίκασε». Και σε ένα άλλο σημείο πιο κάτω, ειδικά μάλιστα για την υπόθεση τη δολοφονική ενέδρα σε βάρο των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, η οποία ανέδειξε εμφατικά τι ισχυρέ διασυνδέσει τη Χρυσή Αυγή με του εργολάβου τη Ζώνη, του εφοπλιστέ κτλ., το δικαστήριο, παρά την επιβολή βασικών ποινών φυλάκιση ύψου δύο ετών για τα αδικήματα για τα οποία του καταδίγασε σε φανερή αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση, επέβαλε τελικέ συγχωνευτικέ ποινέ κατώτερε ακόμη και από αυτέ που εκείνη πρότεινε. Είναι το αρνητικό επιστέγασμα τη εσφαλμένη μετατροπή του κατηγορητηρίου από κακούργημα τη απόπειρα ανθρωποκτονία, όπω αποδείχθηκε από την αποδεικτική διαδικασία ότι ήταν, στα πλημελήματα τη επικίνδυνη και απλή σωματική βλάβη, η οποία οδηγεί σχεδόν με βεβαιότητα στην παραγραφή των σχετικών αδικημάτων και στην τελική ατιμορρυσία των δραστών. Δηλαδή, έχουμε του δικηγόρου από πολλέ πλευρέ ε, και ε, ε, πολίτε, συμπολίτε που γράφουν κτλ., ότι όλο αυτό. Ε, και... Καλώ την πρώτη μέρα εγκληματική οργάνωση. Ότι δεν ε, είναι και τόσο ικανοποιητικό ε, τελικά. Τελικά όχι. Οι που πήγε. Όλα να... τα εισαγγελέα. μπορούσε να γλιτώσει <laughs> έτσι κι αλλιώ. Έκανε ό,τι μπορούσε. Πήγαιναν του βγάλει αθώο. <laughs> Πήγαιναν του βγάλει αθώο προ... από την προηγούμενη Πριν έξι ναι. μήνε πότε ήταν, ήταν να, αθώοι όλοι. Ναι. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Η πρόεδρο λίγο κάπω με έναν τρόπο που σαν να την παρτι... παρτίδα, αλλά και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχετική επίσης σε 2-3 χρόνια, χρόνια θα είναι έξω οι περισσότεροι ναι. από αυτού. Ναι. δηλαδή αν εξαιρεστούν ε... το Ρουπακιά ε... είναι σαν να γίνουν οι άλλες εκλογές ναι, ναι είναι μέσα αυτό. για να γίνουν οι άλλε εκλογές οπότε παραμένει αυτό που λέμε όλοι ότι τα αστικά δικαστήρια βγάζουν τις αποφάσεις που τους ορίζουν οι νόμοι, οι διατάξεις, οι κώδικες με όποιον τους έχει, αναθεω... τους έχει αναθεωρήσει και όποιον δεν τους έχει αναθεωρήσει αλλά όμως όλα αυτά στο δρόμο, στις πλατείες, στα σπίτια, στα πεζοδρόμια, στα γήπεδα, μέσα και έξω. Εκεί αντιμετωπίζεται. Ο φασισμός αντιμετωπίζεται εκεί. Γιατί όπως βλέπουμε δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό και δεν θα είναι αποτελεσματικό. Βέβαια θα πει κάποιος ότι είναι σοφρονιστικό το Ίδρυμα, δεν είναι εκδικητικό. Σαφώς. Και το σύστημα γενικά. Και το σύστημα, ναι, σαφώς. Ε, Όμω δεν είναι και το ίδιο αποτελεσματικό με το να το πολεμά καθημερινά στι γειτονιέ, στι του δρόμου. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα για την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν γίνεται όντω η καθαρίστρια που πλαστογράφησε πτυχίο να μπαίνει 10 χρόνια ναι. και ο άλλο που έχει σκοτώσει και διήφθινε την εγκληματική και έδωσε την εντολή. Για να σκοτώσουν να είναι σε 3-4 χρόνια έξω. Δεν γίνεται αυτό. Κανενός το μυαλό δεν μπορεί να το χωρέσει. Δηλαδή οι ποινέ που θα εκτίσουν είναι λιγότερα από τα χρόνια που κράτησε η δίκη. Οι περισσότεροι είναι. Ναι, οι περισσότεροι θα είναι λιγότερο πεντελώ. Παλαβό είναι όλο αυτό. Ποιο σύστημα, ποια δημοκρατία, επειδή μιλάνε για δημοκρατία, ποια, ποια δικαιοσύνη, το κορυφαίο είναι η ελληνική δημοκρατία. Πάσχει όλο αυτό, για να μην έχουμε και ψευδεστήσει, αλλά όλο αυτό δώσει και την αφορμή να επαναβεβαιωθεί ένα ισχυρό αντιφασιστικό κίνημα στον τόπο. Φάνηκε από τις της τη συγκέντρωση τη προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό ισχύει. Και πώ τη διέλυσαν γιατί δεν μπορούσαν να τα βλέπουν ε? και έπρεπε να διαλυθούν από αυτό που μπορεί να έχει και κορονοϊό. Χρυσοχοίδη Πάσχει. Τι τι ήθελε τι ε, εξορμίσει έξω αυτό, που έκανε που για τις στο... πλατείε, εκεί που έλεγε που έκανε εφόρμηση και, και μόνο μου, με... τι τα ήθελε και κόλλησε. Ένα, το κόλλησε. Στι πλατείε. Τα λένε όλοι να μην πηγαίνουμε στι πλατείε. Αν και ικανό τον έχω μπα και μαζί του μετά από τόσο καιρό να κόλλησε, πριν Έχει πήρα, φύγει δε... λίγο. Έχει Δεν Δεν έχει σημασία έχει σε σιρό, σιρό θα ακούσουμε κάτι που έγινε χθε στην εκπομπή του Ευαγγελάτου και έχει μια αξία. Μάνα Όχι. Λέ. Όχι, δεν έχει μάνα ρέιβερ. Κάνει το χαλίμο, ρόταν. Από αυτό το χαλί που ακούμε από κάτω βγάλω τον μπράβο. Είναι ωραίο μόνο η αρχή. Τα υπόλοιπα είναι ένα θόρυβος. Βάζω το από την αρχή συνέχεια. Αυτή... <laughs> δεν θέλει να κάνει. Μετά... Τα διαφημιστικά, το υπόλοιπο είναι περίτω. Ευγένει, ε, ε, Ηλία Σταύρου, ε, αρέσει, <laughs> <laughs> Βγαίνει Ηλίας Σταύρου λέγεται. Τώρα σ' αρέσει νεκρα. Βγαίνει η Σταύρου λέγεται. Ήταν μέλος της χρυσή αυγή, έφυγε πριν έξι χρόνια Να. και μάλιστα κατέθεσε και στο δικαστήριο κατά της χρυσή αυγή. Γιατί ήξερε τα πράγματα από, από μέσα. μέσα. Ο κύριος Σταύρου είναι ένα σημαντικό πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Γιατί είναι από τους λίγους, μέλη της χρυσή αυγή, ο οποίος... Ε, Κατέθεσε στο δικαστήριο και κατέθεσε ω μάρτυρα κατηγορίας. Ε, έχει υπάρξει υποψήφιο βουλευτή τη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Ναι. Και στη συνέχεια, επειδή είναι δικηγόρο, δεν εξελέγηκε, και ήρθε στην Αθήνα για να εργαστεί στη Βουλή, στην ομάδα υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου, τότε τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Σταύρου, πότε ενταχτήκατε στη Χρυσή Αυγή. Ε, εντάχθηκα στη Χρυσή Αυγή τον uh, Γενάρη του 2005, ω πρωτοετή φοιτητή τη νομική στην Πολίτη Θεσσαλονίκη. Και μέχρι πότε μείνατε στη Χρυσή Αυγή? Ε, έφυγα από τη Χρυσή Αυγή την Δευτέρα Δεκεμβρίου του έτους 2013. Λοιπόν, κάτσε γιατί μου στέλνουν μήνυμα. Η καθαρίστρια πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια. Στο δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε Σωστή. σε 10 χρόνια. Ωραία. Παραπάνω από τον Μιχαλολιάκο, η καθαρίστρια Σωστό. Σωστό. Για, την ελλην... για την τυφλή ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είχε αυτή την εισαγγελία να την αθώση γι' αυτό. Δεν είχε γενικό. Δεν είχε ήταν σύστα. καθαρίστρια. Ή... Πολύ ναι. απλά ήταν καθαρίστρια. Σε αυτό το σύστημα και δολοφόνο να είσαι με φασισμό και με φασιστικά σύμβολα, είσαι πάνω από την καθαρίστρια. Ή το ταξικά, από τη καθαρίστρια δεν να táxi... με τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε λίγο τον κύριο Σταύρου, πώ περιέγραψε, πότε ήταν, πότε έφυγε. Το ερώτημα που έχει φύγει από τη Χρυσή Αυγή, Ναι, έχει ναι, το 2013. Ναι, ναι, και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή του. Δεν ήξερε που ήταν, δεν έβλεπε τι γνώμη είχε για αυτά που γινόντουσαν γύρω του. Οι διάφορες έγκνομες ενέργειες, όταν ε, αναφέρομαι σε έγκνομες ενέργειες, μιλάω για επιθέσεις σε ανθρώπους του αντιξωστατικού χώρου, σε μετανάστες, πράγματα λίγο πολύ γνωστά από δεκαετίες σε όλους όσους ασχολούνται με το φαινόμενο αυτό έστως και επιδερμικά, που μέχρι τότε εγώ θεωρούσα ότι αποτελούσαν μεμονωμένες ενέργειες ορισμένων περιθωριακών στοιχείων του κόμματος, ε, αντιλήφθηκα όταν βρέθηκα στην Αθήνα και είδα αυτές οι ενέργειες να κλιμακώνονται Όπω ε, η περίπτωση τη Μπαρμπαρούση στο Αγρίνιο στις Λαϊκές Αγορές ή ε, των και Ειλιόπουλου στη Ραφίνα, και το κόμμα να μην ε, επιβάλλει καμία πειθαρχική ποινή στους ανθρώπους αυτούς, να μην καταδικάζει τι ενέργειές τους. Αντιθέτως, πολλάκι να ανεβαίνουν στην την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος, ειδηραβικά άρθρα για το πώ εντός εισαγωγικών καθάρισε το πρόβλημα στην τάδε περιοχή Χρυσή Αυγή με τον τρόπο αυτόν, εκεί αντιλήφθηκα πλέον ότι αυτέ δεν είναι μεμονωμένες και τυχέ ενέργειες, αλλά είναι ενέργειες των οποίων. Ε, η ηγεσία έχει απόλυτη γνώση και τη χάνουν σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση. Της, α, αν όχι τη ε, απόλυτη καθοδήγηση, σίγουρα τη ανοχή. Τι θεωρούσε μεμονωμένε ενέργειε. Πουλιά στον αέρα Στην είναι, αρχή. Για δικηγόρο. Φοιτητή ίσω τότε. Ε, τα θεωρούσε όλα αυτά μεμονωμένα. Και μετά όταν ήρθε εδώ και δούλεψε δίπλα του. Είχε μεσολαβήσει και η δολοφονία φύσα γιατί έφυγε το Δεκέμβρη του 2013. Η δολοφονία Φύσα ήταν τον. Το Σεπτέμβριο του 13-18 Σεπτέμβριο. οπότε εκεί κάπου κατάλαβε ότι δεν είναι και τόσο μάλλον, μεμονωμένα Ότι μάλλον ναι Όλοι εμείς πουμασταν και, που και εκτός και όταν η Χρυσή Αυγή είχε και 0, τόσο ποσοστό ξέραμε τι ακριβώς δεν υπήρχε κάποιο που δεν ήξερε τι ακριβώς κάνει η Χρυσή Αυγή μπορεί και πριν γίνει κόμμα Να διάβαζε και να, να Η κατάφερε. επόμενη απάντησή του εξηγεί γιατί τα θεωρούσε μεμονωμένα περιστατικά θα έλεγε κανεί, κύριε Σταύρο, είστε ένα νέο άνθρωπο. Η Χρυσή Αυγή πριν την εγκληματική οργάνωση δεν έκρυβε ότι είναι μια ναζιστική ιδεολογία οργάνωση. Ναι, δεν έκρυβε αυτό, ναι. Το Χίτλερ χαιρετούσαν φασιστικά. Ναι. Τα μηνύματα του ήταν μηνύματα μίσου. Ένα νέο άνθρωπο, ένα ναι. σπουδαγμένο άνθρωπο, ναι. σαν και εσά, πώ τα ανέχτηκε όλα αυτά. Ε, ξέρω πω θα ακουστικά κάπω αυτό που θα πω, αλλά δεν θέλω να φορά προσωπία. Θέλω να μια απόλυτα ειλικρινή μαζί σα. Πήγα στη Χρυσή Αυγή για τους λόγους ακριβώς που μόλις τώρα μου αναφέρατε. Πήγα ως συνειδητοποιημένος εθνικοσοσιαλιστής, πίστευα στην ιδεολογία του εθνικοσοσιαλισμού, ε, με μεγάλη συμπάθεια και εκτίμηση στην προσωπικότητα του Αδόρφου Χίτλερ και του κράτους που δημιούργησε στη Γερμανία του Μεσοπολέμου και έψαχνα ένα τέτοιο κόμμα για να εκφράσεις ιδέες μου. Και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αυτό το κόμμα βρήκα χρυσή Χρυ έτσι λοιπόν, αν πιστεύει στον εθνικό σοσιαλισμό και θαυμάζει τον Χίτλερ, προφανώ θα κάνει πογκρόμ το βράδυ, θα κυνηγήσει τον αδύναμο, Κλεί θα σκοτώσει, θα δολοφονήσει αυτόν που θεωρεί διαφορετικό εκείνη τη δεδομένη στιγμή, το μετανάστη. Άρα δεν ισχύει το περίμεμονωμένου περιστατικού. Η ιδεολογία αυτή έχει και πρακτική εφαρμογή έτσι πολύ συγκεκριμένη, μόνο. Και, πολύ συγκεκριμένη και, μόνο έτσι. και πολύ γνωστή και συγκεκριμένη. Τα ακούσαμε όλα αυτά. Είναι αφορούν το παρελθόν. Ο έχει φύγει από αυτά, το είπε δέκα Να ακούσουμε και τι γίνεται σήμερα. Τα λέτε όλα αυτά τώρα με μια απόσταση. Έχετε αλλάξει άποψη, έχετε αλλάξει οπτική. Εννοείται, έχω αποχωρήσει από τον ε, ιδεολογικά αυτό χώρο. Ασφαλώ και έχω αποχωρήσει. Ήδη εδώ και έξι χρόνια, πάρα πολύ σύντομα, με, με τεστράφην ιδεολογικά και είχα πει ότι ανήκω στον χώρο τη κεντροδεξιά. Έχω γράφει, μάλιστα, και ω μέλο τη Νέα Δημοκρατία και συμμετείχα σε την διαδικασία ανάδειξη του κ. Μουστατάκη στην ε, αρχηγία του κόμματο το 2015. στην Νέας Δημοκρατίας και συμμετείχα σε ανάδειξη της εκλογής του κ. Μητσοτάκη στην αρχηγία του κόμματος το 2015 Πώς μετά τον Με Αδόλφο π... Χίτλερ Πώς κουμπώνουν <laughs> όλα αυτά Πας στο Μητσοτάκη Μα τι συγγένεια να υπάρχει δεν μπορώ να καταλάβω πολιτική. Δάξει, δεν υπάρχει συγγένεια Πώς ένιωσε άνετα να πάει εκεί που στον πήρα, ναι. Τι πώς το, ποιος τον πήραν Τι, τον πήρανε. Εγώ θέλω να τον κάνω το άδωνι, Τον πήρε ο Άβρο. Καλό παιδί μου φαίνεται αυτό. Καλό παιδί. Έχει κάνει και Καλό, στη Χρυσή δηλαδή. Αυγή. έχει κάνει και Εγώ μη το ξέραμε από παλιά. Τον βλέπαμε στι συγκεντρώσει μα. Ναι. Οπότε εκεί εγώ θα έμενα. Ήμουν ευαγγελάτο. Θα έμενα λίγο εκεί πάρα. Θα στεκόμουν αρκετά. Ποια ήταν η στιγμή τη αλλαγή και πώ από τον Αδόλφο Χίτλερ. Δεν ήταν ένα παρασυρμένο που πήγε στη Χρυσή Αυγή. Είναι συμβαθωμένο άνθρωπο. Έψαχνε τι ιδέε του στη στις... Χρυσή Αυγή. Ναι, ναι, είναι δικηγόρος. Άρα, συγκεκριμένε ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι δικηγόρο. Προφανώ έχει το δικαίωμα κάθε άνθρωπο να αλλάζει στο διάβα τη ζωή του, απόψει, να θεωρεί ότι έχει κάνει ανοησίε και, και, και. Αλλά εδώ είναι, η, η πρώτη επιλογή είναι κομβική. Δεν είναι μια τυχαία επιλογή. Καθόλου τυχαία. Και βέβαια. δεν τα έχει τι απόψει για μέσα στο σπίτι σου και διαβάζει τον αγώνα μου και λε τι βγαίνει έξω. Με ένα κόμμα που έχει δράσει. Συγκεκριμένη δράση, δράση, συγκεκριμένη. Και ο ενώ ήταν ο ίδιος έγινε και η δολοφονία και του Λουκμάν και του Φίσα Και, το και τα κυνηγητά. Και η επίθεση στο Πάμε. Και στου Αιγύπτου. και πολλά άλλα που. Δηλαδή γινόντουσαν. Άρα, κάπως τα δικαιολογεί όλα αυτά. Και φεύγει δύο-τρει μήνε μετά. πως από εκεί. Πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία και πώ εδέχονται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το τρίμηνο. Και να βοηθάσει τον Κυριάκο Μιτσοτάκη. Όχι στη Νέα Δημοκρατία γενικώ. Στη στενή ομάδα του Κυριάκου Μιτσοτάκη, όπω είπε ο άνθρωπο, φαντάζομαι είναι αληθινό εκτός αν έλεγε ψέματα χθε. Δεν νομίζω, γιατί δεν έχει διαψευστεί και από χθε μέχρι σήμερα. Αυτό το τρίμηνο, Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη που έφυγε, που μπήκαν ψήλοι στα και λέει, Ωραία, εσύ, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Αυτοί μ Πάντως βρήκε το σωστό δρόμο βρήκε να καταλήξουμε ό, και τον και βρήκε. Μετά από αυτή την περιπέτεια και τα έξι χρόνια. Τώρα είναι εκεί κρυσχεύνη. ακόμα, πού είναι. Το είπε, είναι εκεί. Α, είναι ακόμα στον Κυριάκο. Νομίζω δεν είπε ότι έφυγε, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Α. Και γιατί να φύγει από τον Κυριάκο. <laughs> δεν φεύγει <laughs> κάποιος. Δεν, δεν έχει λόγο να φύγεις. Δηλαδή Όχι. Είσαι δίπλα στο Μεσσία. Εκεί ο περιβάλλον. Εκεί yeah. καλό περιβάλλον. Ε, σκεπτόμενο είναι της κεντροδεξιάς πια αλλάζουμε τη χώρα κτλ, Εντάξει, και κτλ. Σχετικά είναι όλα Ρε τι μαθαίνει κανείς βλέποτε στη τηλεόραση <laughs> Τι μπομπούκι ήταν αυτό Πού το ό, βρήκανε Ρε παιδί μου ο άνθρωπος Ξαναλέω έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να κάνει αλλαγέ να, να θεωρεί Είναι ωραίο αυτό κιόλα όλα σε μια πορεία να στο το πω και έτσι Είναι πολύ όμορφο εγώ το μπαίνω στον ψυχισμό Είναι ωραίο όταν πηγαίνει προς την εξέλιξη το θέμα είναι να φύγει στον τον όχι να πηγαίνει στον Πίθηκο. Εντάξει, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία τώρα, δεν σχετίζεται Προ Θεού. Είναι ένα βήμα παραπέρα. Είναι ένα βήμα. Είναι κόμμα δημοκρατικό. Το έχει και χιλιάδε εκατομμύρια που το ψηφίσανε. Δημοκρατικό στην ταμπέλα. Και και εικόνα του βορείδι και του άδων και του πλέον. Εντάξει, τώρα τελευταία έχει κάνει κάτι έτσι στροφέ παράξενε. Από Σταύρου σε Παπασταύρου ένα τσιγάρο δρόμο είναι η Νέα Δημοκρατία ολόκληρη. Σταύρου του ο το συγκεκριμένος, ναι. ναι και Παπασταύρου άλλος. Ε... Ε... Τα έκανα, στήξη. τα έκανα. Λοιπόν... Που λέει να είχαμε δύο Παπασταύρου. Είναι... Είχαμε και ένα Σταύρου. Ένα Παπασταύρου και ένα <laughs> δέκα δέκα, Όχι, πούμε, δύο, Σταύρου. Δέκα είχε πει ο Όχι δύο δέκα. Έτσι λοιπόν, χθε βγήκε και μια ανακοίνωση από το Μίκη Θοδωράκη. Που λέει μεταξύ άλλων και τη δίκη τη χρυσή αυγή. Αδέχεται μου φασιστέ. Όχι. Σταμάτα. Δεν είπε. Δεν είπε. Η έκδοση λέει τη δικαστική απόφαση για τη χρυσή αυγή δεν πρέπει να μα οδηγήσει σε ευσυσμό, πολύ σωστό, ότι ο αγώνα κατά του φασισμού δικαιώθηκε άρα τελείωσε. Πολύ σωστά αυτά που λέει ο Μίξε ο δοράκη. Αντίθετα πρέπει να δούμε την απόφαση αυτή σε ένα σημαντικό σταθμό στον αντιφασιστικό αγώνα που πρέπει να έχει συνεχιστεί με αμίω ένταση αφού γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο ή είναι το μικρόβιο του φασισμού. Πολύ σωστά λεδώ ο Μήξοδωράκ. Δεν μπορώ να ξεχάσω όμω. Δεν μπορώ, Έχει και Δεν μπορώ να ξεχάσω. Δεν μπορώ να ξεχάσω. Δεν μπορώ Πολύ σωστή είναι. αυτό το κομμάτι κάπου του σου διάβασα τότε της ανακοίνωσης. Είναι σωστό. Δεν μπορώ να ξεχάσω τι εριστικότητες. Την... Θα είναι την Χριτσή Θα είναι 300. Όταν είναι ένα εκατομμύριο τι θα πει αυτό. Αγαθούν όλοι αυτοί. Θα πεις γιατί όχι την χρυσή Αυγή αγαπούν την Πατρίδα. Ναι την αγαπούν αλλά με έναν τρόπο εριστικό. Αυτή η δήλωση δεν είχε βοηθήσει τότε αυτό το μικρόβιο του φασισμού που είναι ύπουλο, όπω λέει εδώ στην τωρινή ανακοίνωση. Πολύ σωστά λέει στην τωρινή ανακοίνωση. Και αυτή και η παρουσία στο συλλαλητήριο τότε το, το, το Μακεδονία. Τα δέχεια μου φασίστηκαν. Μπορεί να ήταν χαριτομενιά. Και... Τι χαριτομενιά. Ήταν το είπε με μια χαριτομενιά, αλλά δεν κάνει τέτοιε χαριτομενιέ με του δολοφόνους. Μια χαρά ήταν εκεί με την Αφροδίτη Μάνου, με τι γνωστέ δηλώσει και εκδηλώσει. Με του σαμαράδε, όλου του φασίζει ακροδεξιού από κάτω. Του Ανθόνιδε και όλου αυτού. Πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Είναι η Ελλονοφρένια τη Πέμπτη, αν δεν το έχετε <laughs> καταλάβει. Radio papaki παραπολτικά.gr, το επίσημο site και μας ακούτε τώρα live μεταχειραφημένου. Στο YouTube, στο Official, Ελνοφρένια. Και στο Facebook, μα ακούτε. <σχει> Εδώ είμαστε η Ελνοφρένια. Ο δημοσιογραφικό κόσμο έχει μια απώλεια σήμερα. Πολύ σημαντική. Το Γιώργο Δελαστήκ. Ο Γιώργο Δελαστήκ έφυγε από τη ζωή, 68 ετών. Ο Γιώργος Δελαστίκ Τον είχαμε γνωρίσει εμείς Όταν είμαστε στο συγκρότημα του Φαλήρου Ήταν στην Καθημερινή, Ήταν στην καθημερινή και, και καθημερινή στο το. Sky Αναλυτής ε, ήταν από τους πιο σεμνούς ε, ανθρώπους Τις πιο ευγενικέ φιγούρες Ευγενέστατος ε, το όλο, Όχι μόνο όταν μιλούσε ε, ε, Μια ευγενική παρανωσία και στο δρόμο στο τον έβλεσαι ε, Έτσι και άσχετα αν μιλούσες ή όχι ε, η, η, η, κα, Κάλυπτε, ο χώρο του ήταν τα διεθνή <συμπ>. Νομίζω δεν υπά, υπήρχε άλλος που να ήξερε τόσο καλά Και να κάνει τέτοιες αναλύσεις για τα διεθνή θέματα Δώδεκα γλώσσες ήξερε Έπασε από ασθένεια ανίατη ήταν από μικρός στο κομμουνιστικό κόμμα, μετά το 89, μετά τη συγκυβέρνηση η Τζανετάκη αποχώρησε και μαζί με άλλους συντρόφους του φτιάξαν τον Άρ. Ε, συνεπέστατος σε αυτό που έκανε, ένας κομμουνιστής πραγματικός και, και μπήκε και στι αστικέ εφημερίδες και δεν αλώθηκε καθόλου, έδωσε το δικό του στίγμα από τις χαραμάδες που είχε και εκείνο τη δυνατότητα να το κάνει. Ήταν ε, ε, μοναδική μορφή και δάσκαλος για πάρα πολλού για το ήθος του, για τις γνώσεις του και για το πώς προσέγγιζε του συναδέλφους και τα θέματα που καταπιάνονταν. Και την επικαιρότητα γενικότερα, όλη την ε, πολιτική και η στάση που είχε και από ότι έβγαζε μια δικιά του εφημερίδα το πριν. Στην πορεία ναι, στην πορεία, νομίζω ήταν περιοδικό στην Ακή, μαζί με του συντρόφους ναι. του, έγινε το πριν. Ήταν από, αυτούς, από αυτά τα ζυζάνια που δεν σταματάνε, θα μπορούσε αν είχε διαλέξει άλλο στρατόπεδο, όταν τους αναλυτές, oh, καλά, βέβαια, δημοσιογράφους, να ήταν από του κορυφαίου αναλυτέ, δημοσιογράφου. Και να τον έχουν και τα κανάλια συγγραφέα. Να τον και, ενώ και τα αυτά. κανάλια. Ενώ εδώ και οι τοποθετήσει ε... του, όποτε έβρισκε χώρο στα κανάλια, ε, έχουν μείνει και είναι, ήταν πολύ ιδιαίτερε και είναι άξιοι. Έπιανα την ευκαιρία. την ευκαιρία. Που ναι. σπάνιο, βέβαια, τον καλούσαμε. Με συγκεκριμένη άποψη, άρα σοβαρή ανάλυση. Ναι, ναι, ναι, Γιατί δεν είναι εύκολο. Αυτά με τον Γιώργο Δελαστήκ. Πολύ ωραία μορφή έτσι κι αλλιώ. Και αυτό που εγώ θυμάμαι στου διαδρόμου, η ευγενέστατη παρουσία. Και στον δρόμο που τον, τον ναι, ναι, ναι, και ναι, γύρω ναι. στο κτίριο. Και ο ήρωμος μιλήχιος. Λοιπόν, ακροατή εδώ, τι λέει, τι αν γίνει πόλεμος να σας δω εσάς όλους τα φασιστόμουτρα, κουδούνια, μόνο γαρίφαλο και ριζοσπάστη είσαστε ικανά να κάνετε δημοσιογράφοι του κόλλου, κεφαλαίο του κόλλου, Μπολσεβίκι και Ελενιστάν. Όλο αυτό είναι μήνυμα από μυαλό, από διάνοια ακροατή. Okay, ε, δεν, δεν αποκλείεται. Να θυμίσουμε ότι όποτε χρειάστηκε η Ελλάδα να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή όμως στην πρώτη γραμμή ήταν ο λαός αυτού του τόπου Μόνο. Μόνο και ακόμη και το 40 που θέλησαν και ως φυλακισμένοι οι κομμουνιστές τότε να πολεμήσουν δεν τους αφήσαν και τους παρέδωσαν στις στον Μεταξύ, την ίδια ώρα οι πρόγονοι αυτού του Ακροατή την κάνανε για Λονδίνα, Κάιρα και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Και δεν πολέμησαν ποτέ, παίρνοντας και το χρυσό τη χώρα. Δεν πολέμησαν και ποτέ υπέρ τη πατρίδα. Ναι. Στα λόγια, ναι. Και όλοι αυτοί ε, ε, ε, ρωτάνε τι θα γίνει στην περίπτωση που. Να μην στην περίπτωση που αγάπη. Που και... να μην γίνει και ποτέ αυτή η περίπτωση, γιατί δεν είναι ευχάριστα πράγματα. Αλλά στην περίπτωση που να ξέρει ότι. Ότι υπάρχει κάποιο δυνάμεις... να βγάλει τα κάστα από τη φωτιά. Ο, θα, θα μείνουν εδώ. Δεν θα πάνε πουθενά Ούτε θα, θα συμπαχίσουν με κανένα κατακτητή Όχι, ε, όπως ε, έχει γίνει Είναι δυνάστε. και εκτιμένη ταχύτητα, είναι άποψη, είναι ιδεολογία Είναι στα, στο DNA αυτής, αυτού του χώρου Τώρα Στο DNA του άλλου χώρου πάμε Α, πάμε. Σεβομαι απεριόριστα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, πάνω από τον Τζάκι μου, ε, έχω φωτογραφία του Κωνσταντίνου yeah. Καραμανλή που με κρατάει όταν ήμουν ένα μικρό παιδί. ήξερε θα βγει. στην Κέρκυρα. ήξερε ότι θα βγει. έχω, έχω έργο και του Γεωργίου του δεύτερου που δίνει το ψήφο του στον αξιωματικό παππού μου. Ποιο του γεω... το Βασιλιάδε. Ακριβώ. Η γενιά μου, θα... εκεί α κλείσουμε με αυτό. Η γενιά μου κληρονομεί και τον Καραμανλή και τον Γεωργίο του Β'. Ωραία κληρονομιά. Είναι ο συνάδελφο. γενιά. Ο προλαλή ο Κώστα Μπογκδάνο, ο οποίο έδωσε χθε συνέντευξη στον Τάκη Χατζή και έβγαλε κάποια διαμάδια, δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε. Θυμάμαι όταν μα είχε καλέσει την προηγούμενη εβδομάδα στο σπίτι. Ποιο? Όπου ο Μπογκδάνο που είχαμε πάει. Α, συγγνώμη, εγώ δεν πήγα. Πώ περάσατε? Αντάξει, ο Δεν ξέρω, και, υπάρχει και ο κόσμο που, που, που τα πιστεύει. Που εκεί με τα καναπεδάκια. Ε, δεν δε μα μοιάζει αυτό ο κόσμο που τα πιστεύει. Εκεί που κρατούσαμε τα καναπεδάκια και πίναμε το Apperol. Σπίρτζι, mm -hmm. που το λε yeah, και στην, πα, στην παράσταση, βλέπουμε τη φωτογραφία. Στο Τζάκι πάνω του, που έχει τον καραμαλί που κρατάει μωρό τον Μπογδάνο. Ρίγη συγκινήσεω. Σαν την Μας... Παναγία. <σχελίγε> να, εγώ συγκινήθηκα. Από κάτω η άλλη φωτογραφία του Γεωργίου του Δευτέρου. Mm, πάλι με τον Μπογδάνο, μακαλιά. Ε, δεν νομίζω να. Κάποιοι <σχελίγε> Όχι, στο θείο του έδινε το ψήφο. Αχά. Γιατί είναι οικογενειακή η Ε, τώρα τι. Κάντε το λίγο εικόνα όλο αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις τη φωτογραφία του καραμαλίδου στο τζάκι σου. Όχι αυτό είναι το θέμα, είναι... απλά ήταν σε λάθος σημείο. Επίσης έπρεπε να είναι μέσα, μέσα στο, τζάκι. στο τζάκι, προσάναμα. Όλοι, <laughs> όσοι ακούσαμε, όλοι μέσα στο τζάκι. Όλοι μέσα στο τζάκι για να, να ψήσουμε καμιά πατάτα μετά. Τι πατάτα να πιέσει εκεί τρώγεται αυτή η πατάτα Καραμαλίδικη, μετά. Καραμαλίδικη, επειδή υπάρχουν και τα τέτοια. Ε, συνέχισε μετά, μην ακούτε να δω καραμαλίδε και τέτοια. Τι δεν είναι κανένα δεξιό. Κα, όχι, α, τι, όχι. Είπε, η μνήμη του Μιχαλολιάκου πάλι. Όχι, δεν έχει μνήμη το Μιχαλολιάκου. Μή συνέντευξη. Μήπω αυτή η συνέντευξη είναι κολοτρίψιμη. Όχι, άλλο αυτό. Φέ, Φέ, αυτό το κάνει εμεί οι δημοσιογράφοι τη χώρα. Ε, είπαν κι άλλο Λοιπόν, δεν είναι δεξιό όπω νομίζαμε δυστυχώ και οι άνθρωποι. Τύχο, σύντροφο. Περίπου. Περίπου. Διότι ακριβώ επειδή του ενοχλώ και του ενοχλώ γιατί είμαι δεξιό. Συντηρητικά φιλελεύθερος ή φιλελεύθερα συντηρητικό, αλλά υπάρχει μέσα ο συντηρητισμό ναι. σε μια κοινωνία η οποία τα τελευταία πέντε χρόνια. Αλλά κι άλλοι ήταν, δεν κάνανε όπω και εξία, δεν κάνανε όπως εσύ. Με συγχωρεί. Μα είσαι ακραίος. Με συγχωρείς Αυτό Δεν είσαι ακραίο. Μόνο ακραίο δεν είμαι. Είμαι πιο κεντρό πεθαίνει. Έχουν πεθάνει όσοι μα ακούνε τώρα <laughs> γιατί το είπε. <laughs> Στη μία πρόταση που κρατάει 30 δευτερόλεπτα ο ήχο τη, λέει Είμαι δεξιό, πιο κεντρό πεθαίνει. Που, που θα φτάσουμε που, που τι άλλο θα ακούσουμε; Α θα τα ακούσουμε Με συγγνώμη Όλα. Αυτά αυτή είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Αυτά τι έχει παράγει. βγάλει αυτός ο τόπος; Αυτός ο τόπος τι έχει ο βγάλει; Ο Μπούκουρας που εμειξόκλειγε και τι ήτανε; Πέντε χρόνια. Κεντρός. <laughs> Πέντε χρόνια. χρόνια. Πανδρέα τον Πανδρέου τον έκανε. Πασόκ. Αυτό το κέντρο, αυτό το από εκεί ξεκίνησα. Εγώ νόμιζα του κουκουέτα περισσότερα. Που ήταν προεκνήτη. Όχι. Καμία σχέση. Το κέντρο. Απολύτω. Και κάποια στιγμή, επειδή ο Χατζή δεν είναι ένα στοιχείο, εκεί και του βγάζει διάφορα, του δίνει μια κιθάρα να πούνε ένα τραγούδι. Σε παρακαλώ. Θέλω να μου πει να μου παίξει ποιο θα μου σε εμένα, ρε παιδί μου. Έχει το αρκορντεόν. Τι γειτονιά μου την παλιά είχα φιλό. Δεν το αντέχει. Φίλος μου πολύ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Για τον απλό λόγο, Άσχετα. ότι το στίχο του, του ακορδεών το έχει γράψει ο Γιάννης Γκραπώντης. Είναι από τα τραγούδια του Δρόμου, το δεν 1974. Δεν έχει γιατί οφείλει να το ξέρει. Γιατί όποιος έχει μικρόφρονο, όποιος βγαίνει, οφείλει να είναι μορφωμένος. Πες μου. Ναι, δεν Ή είναι. Ή δεν, δεν είναι οκ. Okay, αλλά εντάξει. Και δεν είναι ότι έκανε το λάθο εκεί, λεπτομέρεια. Το ξεπερνά έτσι κι αλλιώ. Ε, Πόσοι από αυτού που τα ακούσαν μπορεί, μπορεί να, να, να το πει να το λέει ο δηλαδή, ο, ο, δηλαδή, ο, να δει τον Μπογδάνο στην τηλεόραση. Προφανώ δεν ξέρει ούτε και το τραγούδι. Ούτε και το τραγούδι. Για και κάτσε δηλαδή. να πώς... ακούσουμε κανένα ανάποδο, κανένα άσχετο. Ε, ε, ε, να πιάτο. Σίγκα, Να ακούσουμε κάτι που θα πιάσει. Που θα ακούει και στο Big Brother. Ωραία επιτυχία. Πρέπει να έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. δεν το είπε η Κιζίνα για να πάρει τα πάνω του. Τόπο Μπογδάνο. Τι στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φιλό. Δεν το αντέχει. Φίλος μου πολύ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ωραία, παίχνω λοιπόν το τραγούδι. Εγώ σε προκαλώ. Γιατί νομίζεις ότι θυμάμαι? Στη γειτονιά μου... Αυτό έτσι. Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και παιδε τα κορτεών σαν τραγούδα ιεφθιστός η ταροηλός φωτιές στα χέρια του έβγαζε τα καρδέ αγάπη μου δεν είναι κατάδα στην γειτονιά μου, την παλεία. Γιατί είναι η πίτα. Η, ναι. η Έλληνα σε ελληνική ταινία. Νομίζω ναι. πως το λέει έτσι. Τι, γιατί δεν λέει ολόκληρη τη λέξη. Δεν θα πέρασει πέρα, ο φασισμός Δεν το τραγούδισα αυτό. Σιγά μην έλεγε <laughs> θα πέρασει ο φασισμός Όταν έχει απλώσει τον δρόμο και τα χαλιά, δεν θα πέρασει. Θα πέρασει ο έλεγε δεν. Συγγνώμη. Ο μου είχε πει να Έτσι γιατί του 60 επειδή υπήρχε μια τάση στο ελληνικό τραγούδι τότε στην ποπ πλευρά του να μιμηθούνε τους ξένους και τραγουδούσαν σπαστά ελληνικά <laughs> υπάρχουν <laughs> πολλά τραγούδια καλά επίσης δεν είχα και φωνές πολλοί από αυτούς δεν έχει συμβασία πέρα από αυτό ήταν... και με φωνή χωρί χωρίς φωνή δεν τρελέ. Τα, τα, τα, τα σύμφωνα τα λε μισά στρογγυλά <laughs> την γειτονία <laughs> μου την παλιά είχα <laughs> ένα φύλλα. Ε, συνεχίστηκε το τραγούδι. Αυτό μόνο αν το θα κοροϊδεύαμε. Δε, κανονικό δεν το πέσει. Δεν κάπου. Θέλω να το πω. Όχι, αλλά το αυτό είναι. Α, θα το κάνω, θα το κάνω μπαλιά. Πιστεύω όμω η Ελληνική Ελλήνια θα το κάνει έτσι για να το σατηρήσει. Πιστεύω όμω ότι επειδή δεν μπορεί να μπει στην ουσία των στίχων και είναι τόσο κόντρα με, το, με αυτό που πιστεύει, ε, το αποδομεί έτσι. Του βγαίνει αυθόρμητο. Να μην μπει κανονικά τι λέξει. Το δεν refrain στο τέλο, το τελείωμα, το δεν θα περάσει ο φασισμό, δεν το είπε τραγουδιστά. Προτίμησε να το πει σχολιάζοντα. «Μα ένα βράδυ» «Δεν το θυμάμαι ολόκληρο ένα βράδυ» «Μα, Μα ένα βράδυ, βράδυ. ξαφνικά» ξε... «Τελειώνει πολύ ωραία αυτό το κομμάτι» ναι. «Του λέει» Σαν... «Κάτι λέει γερμανικά, καμιόνια» κα, κα, «Στάθηκα στη μάντρα» «Και μια ρηπή» «Σταματήσε α, σε α, τα κορδεγόν» Το κομμάτι αυτό τελειώνει με έναν υπέροχο στίχο «Δεν θα περάσει ο φασισμός» ναι. «Ο φασισμός έχει αλλάξει πρόσωπο στην εποχή μας» Μην πιστεύουνε αυτά τα οποία τους πασάρουνε, τους ταΐζουνε. Μάλιστα. Ε, και το Α, αντίφα μήνυμα, Δεν μπορούσε το αντίφα να το πνίξει μέσα του. Αυτό που είμαστε όλοι αντιφασίστες την τελευταία βδομάδα, Αυτό. πρέπει να το δούμε. Θα περάσει, μην αγχώνεστε. Ναι, μόδα είμαι σίγουρος. είναι καλή, ναι, είναι. για, για ψήφου. Για ψήφους. και Μην Δεν έχουμε ψήφους. και εκλογές τσάμπα δεν τους έκατσε καλά. Εντάξει, θα μπορούσαν να κρατήσουν τη δίκη τέσσερα χρονάκια ας πούμε. Ευτυχώς έχουμε στο μυαλό μας το τραγούδι αυτό και έχει τραγουδηθεί πάρα πολλές φορές και με τόσο απλούς στίχους περιγράφει ένα υψηλό μήνυμα, νόημα, το οποίο δυστυχώς 40 τόσα χρόνια μετά από τότε που γράφτηκε είναι επίκαιρο. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, Ισχύει. στην Ευρώπη δυστυχώς. του 21ου αιώνα. Δυστυχώς είναι επίκαιρο. Ε, βέβαια και οι διασκευέ έχουν τον ενδιαφέρον τους έτσι. Πάρα πολύ. Έχουν και αποκαλύπτουν ενδιαφέρον. πάρα πολλά. Ναι. Εκεί που δεν το περάσει. Δηλαδή, ακούς το Oops, I did it again από την Britney Spears ναι. και το ακού μετά από χρόνια από τον Max Rambe ναι, ναι. που το κάνει λίγο soul, ε, λίγο jazz. Μόλι είπε ότι ο Μπογδάνο είναι ο Max Rambe. Η Britney Spears. <laughs> <laughs> Αυτό, τον είπε τον Μπογδάνο, Britney Spears. Ωραίο κομμάτι ήταν <laughs> παλιά αυτή. <laughs> Γιατί δεν είναι τώρα ο Μπογδάνο. Σα βλέπω, <laughs> <πως, laughs> <πως, laughs> <το, laughs> βλέπω πως Το ίδιο σε κατάφαση. <laughs> δεν είναι τώρα ο Μπογδάνο. Σε βλέπω πως τον κοιτά διαδρόμου, τον ζαχαρώνει. <laughs> Προσπαθώ να καταλάβω μέσα από τι τριπούλε που φαίνεται από την κουκούλα. Αλλά αν δώσει. Τι έχει οι άνθρωποι <συσχελί> μέσα. Εφορά η μάσκα για να μην μεταδώσει τον ίδιο. <συσχελί> ναι, αυτό, σαν τον Κυριάκο που ήσασταν τον Τζακλόγλου που τη βάζει μέχρι τα μάτια. Και να όλε τι μάσκα να σα δώσω. Αλλά τη θέλε... βάζει μέχρι τα μάτια που να δει, λογικό είναι. Δεν είναι για τα μάτια. Τη φλώνει η μάσκα. Η μάσκα. Στα μάτια. Πολύ, η μάσκα τη φλάνη και κουφαίνει ενώ. Έχουμε και ένα βελόπουλο που είπαμε σε διευθύνσει. Τι έβγαλε καινούριο. Θα σου πω, μίλησε ο Βελόπουλο για την μελλιώντη συγκέντρωση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Εφεύου. Η δικαιοσύνη λειτουργησε. Η δικαιοσύνη λειτουργη... λειτουργη... μίλησε και καταδίκασε του ογγεματίε. Τέλο. Από εκεί πέρα το να είμαι εγώ φετίο και να φωνάζω και να ουρλιάζω Όταν απαγορεύω σε εκκληίε να μεταλαμβάνουν. Όταν απαγορεύω παρελάσει και οι πολιτική αρχί να παραβιάζουν τον νόμο και κανάλι να μιλάει. Έπα να σιλευθούν όλοι. Και οι πολιτική αρχεί. Τι δουλειά έχει ο συννάκι. Βέβαια, γιατί κατάλαβα. Αν πάτε εσείε σε μια συνάντηση, θα σιφτείτε κύριε Παπαδάκη Αν κάνετε συνάντηση τώρα το πρωί με χίλια άτομα, θα σιφτείτε. Θα σκεφτείτε υπάρχει νόμο. Κοροναϊού έχουμε ρε, παιδιά ε, Δεν κολλήσαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί Γιατί είχαν βάλει το Βυζαντινό Α, ναι, ναι, Το ναι, όχι, οποίο όχι. είναι κατά του κοροναϊού Όπως θυμόμαστε Κορο, Κοροναϊού Πε το προ Θε. Εδώ ζήτησε να συλληφθούν οι 60.000 διαδηλωτέ και οι πολιτικοί αρχηγοί που ήταν κάτω. Ναι, κυρίω. Όχι τα μέλη τη Χρήση Αυγή. Εκεί δεν έχει κάποια καρόνα να συλληφθούν. Αλλά οι 60.000. Ήταν 60.000. Οι 60.000 ήταν. Καμιά πενεργία ήταν. 50.000. Δεν θέλω να μεγαλώσω, δεν έχει νόημα σε αυτά να μεγαλώσουν. Ήταν έτσι κι αλλιώ πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο. Ήταν ένα μαζικό κίνημα. Αυτό έχει σημασία. Και ήταν μια δήλωση απόφαση ότι εδώ είμαστε. Όποτε χρειάζεται, παραμένουμε και δεν ξεχνάμε. Με κοινό, Με κοινό αίτημα. Αλλά όλοι αυτοί έπρεπε να συλληφθούν μαζί και οι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί δεν του συλλάβανε. Γιατί δεν του συλλάβανε. Ε, γιατί η δεν Δημοκρατία. Φυλακές, δεν υπάρχουν έχει που πεθαίνει πιο κεντρόου. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν είναι καθαρά δεξιοκόμμα. Εντάξει, Και τραγουδάνε α, το και, και Μπογδάνους και άλλους τέτοιους αριστερούς Όχι άλλους κεντρός ρε Θέλουμε ένα δεξιό κόμμα Ο καθαρό Ο μέσα, η άνα Διαμαντοπούλου Άρρωστος Άρρωστο. <laughs> Δεν είναι, όχι είπαμε είναι <laughs> Ναι, εντάξει, μπορεί να αρρωστήσει παιδιά, Και όπω Όπως λέει και ένας φίλος εδώ στα μηνύματα στο YouTube Μα μας αν θέλετε YouTube Ελληνοφένεια Τα <laughs> ναι. <laughs> <laughs> ναι. ε, Λέει ότι τώρα έχει χρόνο να διαβάσει το μνημόνιο που ψήφισε, αλλά δεν το είχε διαβάσει. Ναι, που ψήφισε, να δεν είχε διαβάσει. Ναι. Τώρα που είναι μέσα καραντίνα, μήπω και διαβάσει κάτι. Ναι. Αν και έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Καλά, φύγει. Οπότε αλλά... θυμόμαστε. <laughs> <laughs> ο Αλέξη <laughs> μα έβγαλε και δεν υπάρχει ίχνο μνημονίου σε αυτό τον τόπο. Και τίποτα. Το καλαδίο και τα εύσηματα Δουνουτού. Oh, βλέπω oh, oh, εδώ. Oh, 4,2 oh. λέει του χρόνου θα έχουμε ανάπτυξη. Ή <laughs> <laughs> <laughs> 9 ή ύφεση φέτο. Ναι, ναι, ναι. Χαμηλότερα από άλλε χώρε. Πολύ καλά. Είναι εδώ. Έκρηξη. Και εγώ αυτό νιώθω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δεύτερε διαφημίσει και συνεχίζουμε σε λίγο. Εδώ, Ελληνοφρένια. Τη Πέμπτη. <σχελίδι> τη Πέμπτη. Που ε, ολοκληρώνεται, βέβαια, σιγά-σιγά. Ε, Ένα εκ των υπουργών σοβαρών αυτή τη κυβέρνηση, των Αρίστον, είναι ο Νότι ο Μηταράκη. Πώ τον είπε, Νότι. Δεν ακούστηκε τόσο καλά. καλά ε, στο... δεν, Να, δεν, ναι, δεν είχα κάποια πρόθεση, αλλά. Α, okay. Αν είχα, θα το έλεγα. Δεν μου είπε <σχελίδι> και κότα. Νότι ναι, ναι, ναι, ναι. <σχελίδι> Μηταράκη. Δεν ξέρω πώ βγήκε και τα λεφτά. Που λύνει το μεταναστευτικό. Μπράβο. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη. Βίντεο έπαιξε στην πρωινή εκπομπή του Open. Και εκεί λοιπόν μάθαμε πάρα πολλά σοβαρά και πολύ σοβαρά πράγματα. Προσωπικό χρόνο βρίσκει ο Νότης για τον εαυτό του. Μα απολύτω καθόλου. Είμαστε διαρκώ στο τηλέφωνο και ξυπνάω κάθε πρωί με την αγωνία τι έγινε τι λίγε ώρε που κοιμηθήκαμε το βράδυ. Μου είπατε ότι ξυπνάτε με την αγωνία. Έχει υπάρξει κάποιο βράδυ που δεν έχετε καταφέρει να κοιμηθείτε, γιατί στο μυαλό σα έχετε μια τραγική εικόνα την οποία μπορεί να έχετε δει. Πολύ πρόσφατα δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ με τη φωτιά στη Μόρια. Η οποία κατέστρεψε τη δομή που υπήρχε εκεί και βρέθηκαν ε, χιλιάδε άνθρωποι άστιγοι στον δρόμο. Είναι ωραία η ερώτηση τη δημοσιογράφου. Καταρχά, πλέει, Ο νότι κοιμάται το βράδυ. Είναι όλο το πλαίσιο. Η μουσικούλα ναι, που είναι σαν διαφήμιση για παιδικά έπιπλα. Ναι. Ε, <laughs> ο Μιταράκη <laughs> ναι. ναι. που μιλάει έτσι, σαν να λέει Μην το προσπαθήσετε. Έκανα 8 χρόνια απεξάρτηση. <laughs> δηλαδή, εδώ λέει ότι δεν κοιμάται το βράδυ γιατί δεν ξέρει τι ξημερώνει και ναι. έχει να κοιμηθεί από τη Μόρια πριν ένα μήνα που κάει και η Μόρια Α κοιμηθεί λίγο όμως, γιατί την κάνετε μία πίσω από την άλλη Ναι. κοιμηθεί λίγο κοιμηθεί λίγο να Αυτές είναι δέψεις που έχουν αυτό το, το lifestyle ανθρώπινο πρόσωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο του υπουργού το έτσι σκληρός Είναι γελί δημοσιογράφη, είναι γελί και πολιτικοί Όλοι Έτσι κι αλλιώς, και αλλιώς με. Για να Έχουμε άλλη ερώτηση και απάντηση Πρόσφατα υπήρξε ένα πρόβλημα στα καμένα βόρλα. Ισχυριστήκατε και εσείς ο ίδιο ότι ίσως να έπρεπε να είχατε ειδοποιήσει νωρίτερα Σε κάποια στιγμή ανάγκης, Εσείς θα κρατούσατε έστω και για μία νύχτα ένα παιδί σπίτι σας που θα είχε την ανάγκη Αν χρειαζόταν ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια απάντηση να σα πω ότι θα, θα το έπαιρνα κάποιον σπίτι που δεν το ξέρω, είναι λί, λίγο πιο δύσκολο. Αλλά ότι νιώθω και εγώ την ευαισθησία απέναντι σε αυτά τα παιδιά, τη νιώθω. Και αν υπήρχε μια έκτακτη ανάγκη, ναι, βεβαίω, σε μια έκτακτη ανάγκη φυσικά όλοι οι άνθρωποι θα βοηθούσαν. Άπαινε άνθρωπο προσφύγα στο σπίτι του. Ε, δε, Γιατί νιώθηκε την ευσυσία. Τι πείτε ευσύνσει, δεν θα έπαιρνε. Όχι, oh, το είπε. Μα όλοι οι άνθρωποι θα παίρνουν. Σε μια έκτακτη ανάγκη πολύ. Έχω χανένα μαχέρε στο λαιμό. Τον ρωτάει, θα παίρναν προσφυγάκι στο σπίτι. Και καταλήγει απάντηση όλοι οι άνθρωποι θα παίρνωμε. Ναι, ναι. Δηλαδή εγώ δεν θα παίρνω <laughs> τέτοιε γενικότερε και λέει έχει την ευεσκισία και θυμήθηκα ότι η Τζούλη Μαίνονταν ήταν στο Fame Story που έλεγε που είναι το ευεστησία. Εδώ είναι το ευσυνσία. Είναι το ευεσκισία. Τρίτο απόσπασμα από αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη είναι αυτό που ακολουθεί. Δεν ξέρω αν το παθαίνουν αυτό όλες οι γυναίκες μαζί σας αλλά θα μπορούσα να μιλάω για ώρες. Μη σας ματιάσω και όλες φοράτε και την κατάλληλη γραβάτα. Έχω βάλει μια ματάκια για να μην ματιάστε. Τι ακούμε. Τι ακούμε για το μηταράκι. Άναψε η δημοσιογράφος με το μηταράκι. Ναι. Και όλες οι γυναίκες. Έκανε και τη γενίκηση Με Αυτό. Με το μηταράκι. Κύριε Χόμγουορ, μηταράκι! <χι> ναι. Πώ γίνεται! Ε. Το σκέφτομαι και εγώ. Συνάδε. Το κάνω εικόνα. Έπαλα, έπαλα και λίγο Google εικόνε. Ναι, αυτό Δεν είναι. Δεν μου βγαίνει. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι ο μηταράκι. Πω που έχει πέσει στον κόσμο, αραχνίαση. Τι <χι> να <χι> Για να φτάσει εκεί. Και λέει ο άλλο: Έχω βάλει και ματάκι στην γραβάτα να με ματιάζουν. Σοσόβρα κοβάλλε. Μα ματιάζει κάποιο το μηταράκι. Δεν το ματιάζει στο μηταράκι έτσι που το βλέπεις. Θα κλείσουμε. Ε, έχω ένα στο facebook. Εδώ γράφονται πολλά ψικασμένα, ξέρει. Ε, καλά. Ναι. Βλέπω για αυτό σελίδα... είναι αυτά τα μίνδια κυρίως. Ναι, ναι. ναι. Βλέπω, Βλέπω στ... σε μια σελίδα που λέει συμμαχία ελεύθερων πολιτών. Α, ωραία, για το Φιλοξενείται μια άποψη, την οποία την ψυλοκράζουν ακόμη κι αυτοί, αλλά λέει άποψη. Έχει δει κανείς το φύσα νεκρό. Η ομάδα Δία έφτασε στον τόπο του εγκλήματο λίγα λεπτά πριν γίνει το έγκλημα, σύμφωνα με αυτόπτε μάρτυρε. Το φέρετρο σφραγίστηκε. Άκου τι γράφουν και τι πιστεύουν. Δεν υπάρχει πουθενά Παρέχεσαι. φωτογραφία του νερού ή του φέρετου. Υπάρχει φέρεχον. στο, στο πρωτοσέλιδο του πρωτοθέματο. Ναι, ναι, ναι. Ε, όχι, θα σου πω. Η μοναδική φωτό στο διαδίκτυο είναι αυτή που είναι τραυματισμένο. Αυτή τη φωτογραφία που λε εσύ. Mm. Λέτε να είναι νερό εδώ με το γόνατο σηκωμένο. Aha. Το μαχαίρι, γιατί έχει μόνο στη μητούλα αίμα. Δεν πιστεύω τίποτα πια. <laughs> Λέει αυτή εδώ η ανόητη που τα γράφει Μπράβο. όλα αυτά τίποτα και λέει μετά κτλ. τα, λοιπά και τα λοιπά, κάτι χαζομάρες. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Φέσαι βέβαια και υπάρχουν και αυτές Και από κάτω υπάρχουν. έχει Πολύ υπάρχουν. κοινό. κοινό ναι, έχει κάτω. Και βεβαίω, ούτε εγώ τον είδα. Και εγώ νομίζω τον είδα προχθές τη Λαϊκή. Ναι, Σίγουρα υπάρχει. θα υπάρχει Την και κάτω. <laughs> ναι, που λέγανε και παλιότερα. Ας το ακούσουμε <laughs> καθαρότερα <laughs> και από το Λοΐζο για να εξακριστούμε λίγο με όλα αυτά. Μας. Τα υπόλοιπα αύριο Γεια σας. Γεια σας. Φίλο που ήξερε και παίζε τα κορδευτό. Όταν τραγουδάγε, φτύστο ήταν ο ήλιο. Φώτιε στα χέρια του, ανάβε τα κορδευτό. Κανικά καμιόνια σταθείκα στη μάνδρα και μια ριπή στα τα κοντέμου. Μένα σ' πάντα μου μένει ο ποτέ από τότε ακορδεύω. Και χίσας ταμπά, τις ώρες μου σήμαδεψε, δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμό. Έχεις αστράμπα τη ζωή μου, σύμμαρεψη. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φάσισμα.